Χριστός Ανέστην. Την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ολοκληρώσαμε την παράγραφο εκείνη του 8ου κεφαλαίου των Παριμιών του Σολομόντος, κατά την οποία ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος μας έδειξε το πόσον ο Θεός αγάπησε τον κόσμο μέσα από το δημιουργικό του έργον διότι η δημιουργία του κόσμου και είναι έργων του Θεού και όχι έργων της τύχης ή έργων της φύσης. Ούτε η τύχη δημιουργεί, ούτε η φύσης δημιουργεί. Αλλά δημιουργεί ο Θεός, δημιουργεί ο τριαδικός Θεός. Εις αυτόν πιστεύομαι και αυτός είναι ο δημιουργός, ο παντοδύναμος δημιουργός ο οποίος έπλασε την φύση και όλη την κτήση δια του λόγου του και τον άνθρωπον τον επίησε όχι μόνο με το λόγο του αλλά και με το έργον του και με τη χειρονακτική του δηλαδή εργασία όσο μπορούμε να μιλούμε περί χειρονακτικής εργασίας δια των Θεών αλλά χρησιμοποιώντας κι εμείς τις ανθρωποπαθείς εκφράσεις της Αγίας Γραφής μπορούμε να μιλούμε ότι ο Κύριος επίησε των άνθρωπων χουν λαβών από τη γης ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο με χώμα, τον έπλασε στα Άγια Πανακύρατα χέρια Του. Επομένως, στους, στίχους, στους 10 αυτούς στίχους, από τον στίχο 22 έως και τον στίχο 31, στους 10 αυτούς στίχους βλέπουμε τη δημιουργία του Θεού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος επίησε, επίησε των ουρανών, επίησε την γη, επίησε τα Σαββίσσους, δηλαδή την θάλασσα και όλα τα ίδατα, επίησε, επίησε τα όρη, επίησε χώρας αϊκή τους, όπως μας είπε, δηλαδή επίησε τα σερίμους. Επίησε πόλεις οικουμένας Επίησε πόλεις που κατοικούνται Αυτός είναι ο δημιουργός των απάντων Και Μέσα στην αφήγηση αυτή που κάνει Το Άγιον Πνεύμα μας δίνει μερικά στοιχεία χαρακτηριστικά τα οποία τα αναλύσαμε αλλά δεν βλάπτει να τα επαναλάβουμε ότι ο Κύριος έχει θρόνο θρόνο επανέμων θρόνο επάνω στους ανέμους και επειδή αυτό είναι ακατάληπτον, δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Γιατί ο νους του είναι βραχής, το μυαλό του είναι στενό, είναι μικρό. Έρχονται οι Θεοφώτιστοι, οι Άγιοι του Θεού, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να μας το επιβεβαιώσουν. Έρχεται εμπρότης ο προφήτης Ισαΐας να μας πει ότι είδον είδα τον Θεό καθήμενον επί θρόνου δόξης αυτού είδα τον Θεό να κάθεται σε θρόνο δόξας σε βασιλικό χρόνο ήρθε στη συνέχεια ο Ιεζεκιήλ με τα οράματά του, να μας δείξει ότι ο Θεός είδε και Αυτός των Θεών να κάθεται σενθρόνο χρόνο χερουβικό και γύρω του να περιφέρονται τα ουράνια τάγματα. Στη συνέχεια, στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, την ώρα που τον παίρνουν οι Εβραίοι και τον βγάζουν για να τον λιθοβολήσουν, μαρτυρεί ότι «ειδού θεωρώ τον ουρανών ανεογμένον και των ιών του ανθρώπου εστότα όρθιον». Ο θρόνος του είναι πίσω του και ο Κύριος στέκει όρθιος. Και στη συνέχεια ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής την αποκάλυψη και πάλι μας αφηγείται ότι ο Θεός κάθεται επιθρόνου και γύρω του οι επτά άγγελοι, τα επτά πνεύματα του Θεού και οι επτά σάλπιγγες. Επομένω η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι ο Κύριος κάθεται επιθρόνου δόξης. Και πέρα από αυτές τις αγιογραφικές μαρτυρίες έχουμε και μαρτυρίες Αγίων οι οποίες καταγράφονται στη βιογραφία τους όπου και αυτοί οι Άγιοι μέσα από την Αγία Ζωή τους είδαν τον Θεό να κάθεται σε θρόνο δόξης. Τώρα γιατί εμείς δεν βλέπουμε τον θρόνο του Θεού, αυτό είναι άλλη Παράγραφος. Και όπως το είπα και θα σας το επαναλάβω, δεν βλέπουμε διότι η πίστη μας δυστυχώς είναι ανεπαρκής για να ειδούμε τον θρόνο του Θεού. Τα μάτια μας μειοπάζουν, τα μάτια μας είναι μικρά γιατί είναι αμαρτωλά και μόνον εκείνων των Αγίων που τα μάτια τους αγνίστηκαν και αγιάστηκαν μέσα από τους κόκκους και τους ιδρώτες και τους αγώνες τους πνευματικούς, μόνον εκείνοι μπόρεσαν να ειδούν τον θρόνο του Θεού και την δόξα του Θεού. Δεν μπορούμε να ειδούμε τον θρόνο του Θεού και τη δόξα Του, αλλά θα τα ειδούμε. Όπως το είπαμε και την προηγούμενη ομιλία μας. Θα τα δούμε όταν τα μάτια μας θα ανοίξουν. Και θα ανοίξουν τα μάτια μας. Θα ανοίξουν τα μάτια μας όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα. Όταν θα έρθει η ώρα εκείνη του αποχωρισμού, του θανάτου του σώματος. Όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα και το σώμα θα μεταφερθεί στο χώμα και τότε η ψυχή, τα μάτια της ψυχής που πλέον θα είναι καθαρά και δεν θα εμποδίζονται από τις αμαρτίες του σώματος, δεν θα εμποδίζονται από τα μειοπάζοντα μάτια του σώματος, τότε η ψυχή θα ειδεί και των Θεών θα ειδεί και τους Αγγέλους, θα ειδεί και τους Δαίμονες, θα ειδεί και την Κόλαση, θα ειδεί και τον Παράδεισο, θα ειδεί και τους Αγίους, θα ειδεί και την Υπεραγία θεοτόκου. Και τότε θα ειδούμε και θα διαπιστώσουμε ότι όλα όσα μας έλεγε η Αγία Γραφή και όλα όσα μας αφηγούνταν οι Άγιοι Πατέρες μέσα από τις βιογραφίες τους, όλα αυτά ήσαν πραγματικά και όχι μυθόδη, Όλα αυτά ήσαν πράγματα τα οποία και θεάματα τα οποία τα αποκρίνονταν στην πραγματικότητα και δεν ήσαν μυθεύματα τα οποία τα εφέυρισε η ασθενής φαντασία τους. Επομένως το πρώτο συστοιχείο, το οποίο έχριζε και το οποίο αναλύσαμε, έχριζε αναλύσεω αναλύσεις και το αναλύσαμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού ήταν αυτό το περί του θρόνου του Θεού και στη συνέχεια εμείναμε στα νέφη που ο Θεός επίησε τα νέφη τα ασκιά αυτά γιατί μόνο έτσι μπορώ να τα περιγράψω τα ασκιά αυτά τα οποία τα βλέπουμε από κάτω από τη γη να αιωρούνται επάνω στον ουρανό και μόνο όσοι πήγαν ποτέ με αεροπλάνο τα βλέπουν στο πλάι τους δίπλα τους και αυτά τα λέω ασκιά γιατί μέσα τους αυτά τα νέφη κλείουν τόνους νερού τόνους νερού, χιλιάδες τόνους νερού και όταν ο Θεός επιτρέπει το ασκή ανοίγει και η γη κατακλίζεται από νερό και πολλές φορές κατακλυσμιαίων νερών σαν εκείνο το νερό του κατακλυσμού του Νόε σαν εκείνο το νερό που τέλος δεν είχε μέχρι που εκάλυψε ακόμα και τις κορυφές των βουνών τα νέφη τα οποία αιωρούνται επάνω στον ουρανό ξέρετε ποια είναι <κυρίζει> τα λέει και αυτά η Αγία Γραφή άλλο αν εμείς δεν διαβάζουμε και άλλο αν έρχονται οι χιλιαστές και μας πουλάνε παραμύθια και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε γιατί δυστυχώς έχουμε άγνια τις Αγίας Γραφής γιατί αν γνωρίζαμε την Αγία Γραφή και αν διαβάζαμε την Αγία Γραφή δεν θα είμαστε τόσο, επιτρέψτε μου τη φαράση, κουτορνίθια να καθόμαστε και να ακούμε τις αχλαμάρες και τις βλακίες του ενός και του άλλου. Τι λέει η Αγία Γραφή, τι λένε εκεί οι ψαλμοί, τους διαβάζει τους ψαλμούς, το ψαλτήρι, το διαβάζετε το ψαλτήρι, δεν το διαβάζετε το ψαλτήρι. Κάποτε ξέρετε το ψαλτήρι ήταν ανάγνωσμα των μαθητών. Άμα πάτε στο κρυφό σχολείο, στα μαύρα χρόνια της Κλαβιάς, τα 450 χρόνια της Κλαβιάς, τα 400 χρόνια που είχαμε τον Τούρκο στο σβέρκο μας, από το 1453 έως το 1821, σε εκείνα τα χρόνια λέγει η ιστορία ότι στα κρυφά σχολιά που διδάσκαλοι ήταν ευλαβείς, θεοσεβείς, κληρικοί και μοναχοί, τα παιδιά τα δίδασκαν, τα εμόρφωναν επάνω στην Αγία Γραφή, επάνω στο οχτωήχη, όπως το λένε, δηλαδή στην παρακλητική, και επάνω στο ψαλτήρι. Τι λέει λοιπόν εκεί το ψαλτήρι, στον 148ο ψαλμό, τι λέει, τον ανοίξατε, εγώ σας είπα να, πάνε, να τον ανοίξετε, τον ανοίξατε, δεν τον ανοίξατε. Τι λέει στο 148 ψαλμό 90 αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδορ το υπεράνω των ουρανών. Βλέπεις τι λέει. Δεν είναι μόνο το νερό που είναι κάτω από τον ουρανό, δεν είναι μόνο το νερό της θάλασσας και το νερό των ποταμών και το νερό των λιμνών και το νερό των πηγών, αλλά είναι και το «Ιδορ το υπεράνω των ουρανών. Είναι και το νερό που στέκει πάνω από τους ουρανούς. Αυτό το νερό με το οποίο ο Κύριος ποτίζει και καταβρέχει την γη και δροσίζει την φύση και ποτίζει τα δέντρα και τους ανθρώπους. Και μετά τα νέφη είδαμε τις ασφαλείς πηγές της υπό των ουρανών και ασφαλείς πηγές είναι η θάλασσα και τις λέει ασφαλής διότι η θάλασσα δεν σε απειλεί δεν σε απειλεί, σε απειλεί σε απειλεί σε απειλεί άμα γίνεσαι βλάσφημος άμα γίνεσαι άμα γίνεσαι, γίνεσαι ανήθικος, άμα γίνεσαι πρόστιχος άμα γίνεσαι, γίνεσαι βρωμιάρης απέναντι στον θεόν, άμα γίνεσαι πεδεραστής, άμα γίνεσαι ακατονόμαστος τότε η θάλασσα, σε απειλεί η θάλασσα και δεν σε απειλεί μόνο η θάλασσα, σε απειλούν και τα ζώα σε απειλεί και η γη, ιδια, σε απειλούν και τα βουνά και η γη ανοίγει το στόμα της να σε καταφύει και αυτό το είδαμε στις ημέρες μας. Το είδαμε το 2004, τον περασμένο Δεκέμβρη, που η θάλασσα εκεί κάτω στην Νοτιοανατολική Ασία άνοιξε το στόμα της και ξεχύθηκε έξω και κατάπιε, κατάπιε σπίτια, κατάπιε ξενοδοχεία, κατάπιε δέντρα, κατάπιε ανθρώπους, κατάπιε πλοία, κατάπιε, κατάπιε, δεν άφησε τίποτα, 300.000 νεκρούς. Ξεβρώμησε τον τόπο. Γιατί εκεί ήταν πεδίο δράση όλων των αρσενοκητών, όλων των πετεραστών, όλων των βρωμιάριδων, όλης της, κόπρης, της κόπρας του αυγείου που κατέκλυζε τα μέρη εκείνα και προήρχονται κυρίως από την Ευρώπη, τη Σοβαρή την προοδευμένη Ευρώπη τα κτίνη της Ευρώπης έτρεχαν εκεί κάτω και αγόραζαν παιδιά όπως σας τα είπα για να βρωμίζουν τον τόπο και όλη, και όλη την, και την περιοχή εκείνη αγρίεψε η φύσης ασφαλή την έκανε ο Θεός στη θάλασσα στην έδωσε για να την απολαμβάνεις, στην έδωσε για να την χαρείς, όχι για να την βρωμήσεις με τις εσχρέ σου πράξεις. Ο Θεός σου έδωσε τη θάλασσα για να πας να κάνεις το μπάνιο σου τώρα το καλοκαίρι, να βρεις την υγειά σου, να βροσιστείς εν πάση περιπτώσει και όχι να πας να ξαπλώνεις γυμνός και γυμνή, για να κολλάζεις τις ψυχές των ανθρώπων και να οδηγείς ανθρώπους στην κόλαση. Δες την έδωσε γι' αυτό ο Θεός στη θάλασσα. Γι' αυτό, γι' αυτό θυμηθείτε. Θα ανοίξει και πάλι το στόμα της η θάλασσα. Και έχουμε να ειδούμε καινούρια τσουνάμια. Τσουνάμια όχι πλέον εκεί κάτω, στην Ουτοί Ανατολική Ασία, αλλά τσουνάμια εδώ. Για να ξεβρωμήσει ο Θεός από μια άλλη κόπρο, κρόκοπρο χειρότερη από την κόπρο του Αυγίου που προέρχεται από μάς τους Ορθόδοξους Έλληνες βλέπεις αν του πίσω του Αλουνού κάνει νηστεία, δεν κάνει νηστεία δεν κάνει νηστεία θα πεθάνω λέει, θα πεθάνω άμα κόψω το γάλα, τη Σαρακοστή άμα κόψω το τυρί, άμα κόψω το γάλα θα πεθάνω για τραβάτε τώρα να δείτε τι γίνεται, Τα λέει η τηλεόραση για τραβάτε να, δίνετε, να, να δείτε τι γίνεται εκεί στα, στα κέντρα δυνατίσματος πως τα λένε για να να δεις αυστηρά νηστεία αυστηρά νηστεία. να δυνατήσουν. γιατί γιατί <συλίως> για να βρωμήσουν ηθικά και πνευματικά και τον εαυτό τους και όλους όσους θα αποτολμήσουν να βρεθούν στις θάλασσες να κάνουν τον πάλι Γι' αυτό η θάλασσα, σας επαναλαμβάνω, θα γίνει πηγή θανάτου. Θα γίνει κέντρον θανάτου. Η θάλασσα θα γίνει, θυμηθείτε με, εγώ αμαρτωλός είμαι και δεν τολμώ να προφητεύσω, αλλά τα τσουνάμια που είδαμε εκεί κάτω θα τα ειδείτε και εδώ. Τα τσουνάμια που είδατε εκεί κάτω θα τα ειδούμε και εδώ. Και η θάλασσα θα ανοίξει το στόμα της και τότε... Και τότε όχι 300.000 εκατομμύρια θα πάρει κάτω. Γιατί είπαμε τα ακτίσματα του Θεού είναι ασφαλή, αλλά μερικές φορές ανταρτεύουν, αγριεύουν μπροστά στην ασέβεια του ανθρώπου. Τώρα προχωράμε. Και προχωράμε από τον στίχο 32 έως και τον στίχο 36, δηλαδή πέντε ακόμα στίχους, οπότε και ολοκληρώνεται το 8ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος και Θεού θέλοντος από το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε στο 9ο κεφάλαιο των παροιμιών. Και οι πέντε αυτοί στοίχοι, οι τελευταίοι, είναι διδαχές, είναι διδασκαλία. Αφού μας έδειξε το Πνεύμα του Άγιον, μας έδειξε την αγάπη του Κυρίου, το πόσο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, τώρα μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος πρέπει να ανταποκρίνεται, πώς πρέπει να ανταποκρίνεται στον Θεόν να ανταποκρίνεται με ασέβεια να ανταποκρίνεται με πλαστήμιες να ανταποκρίνεται με ύβρις να ανταποκρίνεται με περιφρόνηση του Αγίου του Νόμου για να δούμε τι θα μας πει διαβάζω λοιπόν γίνουν ή έ είναι εύκολο σχετικά εύκολο για κάποιους που μπορούν έχουν κάποιες μικρές γνώσεις γύρω από την καθαρέβουσα εύκολα θα μπορούν να καταλάβουν νύνουν ή έ άκου μου και μακάρι οι οδούς μου φυλάσσοντες ακούσατε παιδιάν και σοφίστητε και μη αποφραγείτε μακάρι ο σανήρ όσοι εισακούσετε μου και άνθρωπος ώστας εμάς οδούς φυλάξη αγρυπνών επαιμεστήρες καθημέραν τυρών σταθμούς εμών εισόδων. Εγάρ έξοδοι μου έξοδοι ζωής και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου». Ιδέ αμαρτάνοντες εις εμέ ασεβούσιν εις σε αυτών σε ψυχάς και οι με αγαπώσι θάνατον. Πιστεύω ότι τα περισσότερα ίσως από αυτά που διαβάσαμε έγιναν κατανοητά στους περισσότερους για να μην πω σε όλους σας. Αυτό που μας απομένει είναι να κάνουμε την καθιερωμένη ανάλυση του Ιερού αυτού κειμένου το οποίον είδατε κρύπτει αγάπη την αγάπη του Θεού που δια το του ο Κύριος τον άνθρωπο δηλαδή ενδιαφέρεται να ωφεληθεί από τα Άγια Λόγια Του αλλά και να τον προλάβει από ενδεχόμενες κακές κινήσεις οι οποίες θα του κοστίσουν τον ψυχικό του θάνατο. Ας δούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε. Νιν ουν ηέ μετά από αυτά λέει που σου είπα τώρα παιδάκι μου, παιδάκι μου βλέπεις μια λέξη που ακόμα και εσύ η μάνα ντρέπεσε να την πεις στο παιδί σου και α ρε παιδί σου γιατί πλέον ξέρετε βρισκόμαστε σε μια εποχή που πάγωσαν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ακόμα και μεταξύ των οικείων προσώπων το παιδί δεν λέει τη μάνα του πλέον μαμά μάνα όπως την έλεγε κάποτε Τώρα τη λέει γριά. <Και> Πάγωσε πλέον. Απομακρύνθηκε. Απομακρύνθηκε το παιδί από τη μάνα. Και απομακρύνθηκε το παιδί από τη μάνα διότι η μάνα απομακρύνθηκε πρώτα από το παιδί. Διότι κάποτε η μάνα το παιδί το έβλεπε σαν εικόνα του Θεού. Και φτωχιά ήτανε. Δέκα παιδιά είχε δώδεκα παιδιά είχε, δεκαπέντε παιδιά είχε γιατί τα έβλεπε αγγέλους δίπλα της και ήξερε ότι ο Θεός με για αυτά τα παιδιά και όταν τη ρώταγες πόσα παιδιά έχεις το έχω ξαναπεί σου έλεγε δέκα του Θεού, του Θεού τα παιδιά ο Θεός μου τα μεγαλώνει τα παιδιά σήμερα απομακρύνθηκαν οι γονείς από τα παιδιά και σήμερα η μάνα το παιδί πλέον δεν το βλέπει σαν άγγελο Δεν το βλέπει σαν εικόνα του Θεού Ξέρετε πώς το βλέπει Σαν ευρώ Ευρώ το βλέπει το παιδί Σαν λεφτά το βλέπει το παιδί Και είτε στι λένε δεν βγαίνω, δεν βγαίνω Λες και πουλάει κρέας Λες και αγοράζει ένα κομμάτι κρέας Και τι λέει δεν βγαίνω, κόφτω, κόφτω, σφάχτω, του λέει του γιατρού, κόφτω, δεν είναι παιδί της, δεν είναι παιδί της, το λέει το ομολογεί η ίδια, ένα κομμάτι κρέας, σφάχτω, σκότω, τον, ξέρω εγώ κάντε ό,τι θες, Δεν υπάρχει πλέον αγάπη, δεν υπάρχει η θέρμη, δεν υπάρχει η μητρική αγάπη, η μητρική στοργή. Αυτή τη στοργή που βλέπουμε στα ζώα, άλλα στους ανθρώπους δεν τα βλέπουμε. Γιατί βλέπεις το ζώο, το ζώο μωρέ, το ζώο, η γάτα και το σκυλί μωρέ και η κότα που είναι αδύναμα πλάσματα όμως όταν κάνεις να πλησιάσεις τα γενιτούρια τους σου επιτίθεται να σου βγάλει τα μάτια ό,τι μπορεί έστω και αν ξέρει ότι απειλείται η ζωή της και όμως έρχεται επιτιθέμενη να προστατέψει διότι ο Θεός την φωτίζει να έχει αυτό το ευλογημένο ένστικτο της μητρότητας και εσύ το ίδιο σου το σπλάχνο το ίδιο σου το παιδί το ίδιο το βλαστάρι σου που σου έδωσε ο Θεός το ύψιστο προνόμιο να σε κάνει μάνα μάνα να σε κάνει εσύ γίνεσαι η φόνησσα εσύ γίνεσαι ο εγκληματίας εσύ, εσύ μην κοιτάς τα δικαστήρια εδώ πέρα που, που, που σας αθωώνουν που αυτές τις μανάδες τις αθωώνουν Λέει, δεν έκανε τίποτα όπως πας στο γιατρό και έβγαλες ένα δότη, έτσι πέταξες και το παιδί σου δεν είχαν δύο κόσμος μεθαύριο στο δικαστήριο του Θεού ξέρεις πως θα δικαστείς ξέρεις πως θα δικαστείς όχι για κακούργημα όχι για κακούργημα όχι για φόνο εκπρομελέτης όχι για φορό εκπρομελέτης βάλε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε παραπάνω τι άλλο μπορείς να βάλει παραπάνω διαδολοφονία αθώ... αθώου ανθρώπου που δεν σου κάνει τίποτα δεν προλαβαίνει να σε αμαρτάζει δεν σε πίκρανε σε τίποτα σε έβρισε, σε κατηγόρησε σε συκοφάντησε, σε πίκρανε σου μίλησε έστω άκουσες το κλάμα του καθόλου τίποτα μήπως εξύπνησε τίποτα και όμως αυτό το παιδί το έσπαξε. Γιατί εδώ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το είπα, το φώναξε και εδώ πέρα μάλιστα πριν απο 2 2-3 χρόνια εδώ στον Άγιο Διονύσιο που είναι ο προστάτης των δικαστικών του στόπα, ήταν δικαστική μπροστά. Του στόπα εδώ πέρα μπροστά. Του συμπαθάτε δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σήμερα δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη θα πρέπει όλες αυτές οι κακούργιες, οι μάνε και όλοι αυτοί οι δολοφόνοι οι γιατροί θα πρέπει να πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στα έξι μέτρα να τους στήσουν. Για δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Θα τη βρούμε αυτή τη δικαιοσύνη. Θα έρθει η ώρα Θα έρθει η ώρα που θα έρθει ο δικαστής, αυτός ο άτεγκτος, αλλά και ο δικαιότατος δικαστής, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Γι' αυτό μην, μην αποχαυνώνεστε από αυτά που λέει η τηλεόραση. Βρισκόμαστε σε ένα καιρό μούρλιας, ανθρώπινης μούρλιας. Γι' αυτό πηγαίνετε εσείς με βάση αυτά που ακούτε και διδάξετε αυτές τις γυναίκες που έχουν προβεί σε τέτοια εγκλήματα να πάνε να εξομολογηθούν να προλάβουν τη δικαιοσύνη του Θεού να την προλάβουν γιατί ο πέλεκης θα είναι βαρύς εκείνη τη ημέρα είδες ο πατέρας ο γλυκύτατος πατέρας, είδες ο Κύριος μη ενούν παιδάκι μου πεδάκι μου παιδί μου αυτό που σήμερα δεν το λέει ούτε η μάνα ούτε ο πατέρας και μόνο λύση είναι εκείνοι οι οποίοι στενάζουν και χτυπάει η καρδιά τους για τα παιδιά τους Οι άλλοι είναι έμποροι, έμποροι Το παιδί ποιο παιδί, δεν υπάρχει παιδί σήμερα Έχω λέει τη Ρουμάνα και μου το φυλάει, έχω τη Βουλγάρα και το φυλάει Αν είναι δυνατόν, μάνα είναι αυτή Μανάδες είναι αυτές, πείτε μου, μανάδες είναι αυτές Δεν υπάρχουν μανάδες αδελφοί μου Δεν υπάρχουν μανάτες, γιατί σας είπα, τα παιδιά τα μετράμε με τα ευρώ και σας έχω πει κι άλλη φορά κάτι άλλο θα έρθει η εποχή που αυτά τα παιδιά, τα παιδιά αυτά θα σας φτύσουν κατάμουτρα, θα σας φτύσουν κατάμουτρα γιατί θα καταλάβουν ότι τα μετρούσατε με τα ευρώ για να μην πω ότι θα γίνουν φίλια που θα σας δαγκώνουν μετά πριν. Γίνουν οι ε, άκουε μου παιδάκι μου, άκουσε την αγάπη του Θεού, του Πατέρα μας, άκουσε με παιδί μου, άκουσε, εγώ σου λέω την αλήθεια. Και πράγματι ποιο μας αγαπάει περισσότερο από τον Πατέρα μας αδερφοί μου, Ποιος μας αγαπάει περισσότερο από τον πατέρα μας Είναι δυνατόν ο Κύριος που μας δημιούργησε να μην μας αγαπά Είναι δυνατόν ο Κύριος που μας δημιούργησε Που πέθανε, πέθανε, εσφαγιάστη επάνω στο σταυρό Δια την αγάπη του για μας του ανθρώπου Είναι δυνατόν να θέλει το κακό μας Δεν είναι δυνατόν Και βλέπεις με τι πόνο σου μιλάει Άκουσέ με παιδί, άκουσέ με Εμένα να ακούς, εγώ πέθανα για σένα, εγώ έχισα το αίμα μου για σένα. Όχι αυτές οι θεατρίνες που βγαίνουν στην τηλεόραση και το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα σε απομυζήσουν, πώς θα σου πάρουν τα λεφτά. Όχι αυτές και αυτοί οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν πνεύμα και να πουλήσουν τη διαφθορά τους και τη βρωμιά της ψυχής τους. άκουσε τον Κύριο αυτόν ο οποίο πέθανε επί του Σταυρού δια την ειδική μας στουτηρία. και μακάρι ευτυχής, ποιοι είναι ευτυχείς ποιοι εσύ ποιους θα ευτυχής σήμερα ποιοι, ποιοι αυτοί που έχουν τα λεφτά έτσι, έτσι δεν λες έτσι που πάνε και παίζουν στα πρωτό πάνε και παίζουν στα λαχία πάνε και παίζουνε και ακούς κάτι λογαριασμούς που έχουν αυτοί που μας κυβερνάνε αλλά δεν έχουμε μυαλό, πάτε και τους ψηφίζετε πάτε και τους ψηφίζετε καλά κάνουνε καλά κάνουνε καλά κάνουνε και μας έχουν καταλυστέψει καλά μας κάνουνε καλά μας κάνουν το άκουσε ετοιμάζουν λέει τώρα να πληρώσουν 3.000 ευρώ στον κάθε αποτυχόν Αποτυχώντα Διαφαντάζω Και λέει είναι δίκαιο Προσπαθούν να μας αποδείξουν Να μας κάνουν το μαύρο άσπρο τη νύχτα μέρα Είναι δίκαιο λέει Υπάρχουν φτωχαδάκια Που δεν έχουν να ζήσουν, Δεν έχουν να φάνε Πολύτεκνες οικογένειες Που τα παιδιά τους γυρνάνε ξυπόλυτα και δεν έχουν να τους πάρουν ένα κομμάτι ψωμί και να ζευγάρει παπούτσια. και είναι δίκαιο λέει, ο, αποτυχών ο αποτυχών βουλευτής να πάρει λέει 3.000 ευρώ το, το, το μήνα ένα εκατομμύριο δηλαδή δίκαιο. δίκαιο δίκαιο αυτή είναι η δικαιοσύνη τους αυτή είναι η δικαιοσύνη γι' αυτό είπα προηγμασίες δεν υπάρχει δικαιοσύνη δεν υπάρχει δικαιοσύνη ψηφίστε το λέει η Αγιαγραφή αυτό το λέει το λέει το λέει ο πρόφητης της Ισαίας το λέει θα έρθει λέ, η εποχή θα έρθει λέ, η εποχή που θα τρέχετε και θα προσκυνάτε αυτούς που θα σας πίνουν το αίμα. να ήρθε εποχή! ήρθε η εποχή ήρθε η εποχή ήρθε η εποχή ποιος θα το πίστευε αυτό το πράγμα ποιος θα το πίστευε αυτό το πράγμα Και όμως ήρθε η εποχή που τρέχουμε πίσω από αυτούς που μας έγδαραν και μας γδέρουν και τους προσκυνάμε. Αντί να πάρουμε καδρόνια και να τους πάσουμε τα κεφάλια, εμείς πάμε από κοντά. Και σηκώνουμε τις σημαίες και τον Κύριο τον φτωχό Ιησού ο οποίος έγινε φτωχό για να μας κάνει εμάς πλούσιους και να μας στείλει τη Βασιλεία του Θεού τον πλαστημάμε και τον υπρίζουμε. Να τους χαιρόσαστε. Να τους χαιρόσαστε. Αυτούς που ψηφίζετε τους χαιρόσαστε. Να σας ζήσουνε όλοι. Και μακάρι οι οδούς μου φυλάσσοντες. Ποιοι είναι οι μακάριοι Με τα λεφτά Όχι. Με τα σπίτια Όχι. Με τι Αυτοί οι μακάριοι... Θα τους δείτε μετά αύριο. Μετά αύριο θα τους δείτε. Όταν θα πάμε στο δικαστήριο του κυρίου, εκεί θα ειδήσει ποιοι είναι οι μακάρι. Μακάρι, ξέρεις ποιοι είναι μακάρι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι βάδισαν τα σοδού του κυρίου. Ποιες είναι, ποιες είναι οι οδοί του κυρίου, ποιες, ξέρετε ποιες είναι. Ο ανηφορικός, ο δρομάκος που πάει στη βασιλεία του Θεού. Μακάριος, μεθαύριο θα είναι εκείνη η γιαγιούλα που διάβαζα τώρα το μεσημέρι σε ένα βιβλίο, μια γιαγιούλα λέει, μια γιαγιούλα, μια γιαγιούλα, μια γιαγιούλα μια γιαγιούλα που δούλευε λέει πυρέτρα σε ένα σπίτι και είχε μαζέψει για τα γερατιά της, είχε βάλει κάτι στην άκρη, ένα πουγγί ένα πουγγί και άκουσε τον παππούλι της σανωρίας που έλεγε Πρέπει να φτιάξουμε, λέει παιδιά, το τέμπλο της Εκκλησίας μας. Πού η πλούσιη. Δύνανται τα φράγκα, το φράγκο. Πλούσιος, λέμε, ,ς. δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχει ο πλούσιος. Και πήγε αυτή η γιαγιά, που η πλουσιη διναν τα φραγκα το φραγκο πλουσιος λεει δεν εχει δεν εχει δεν ακούσει το μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου, πήγε λέει στον παπά. Πήγε στον παπά. Και του λέει η εγώ λέει δεν έχω τίποτα, ούτε σύνταξη έβγαλα, τίποτα δεν έχω. Έχω λέει 1,5 εκατομμύριο τότε, χρυσά λεφτά, περίπου 40 εκατομμύρια σήμερα. Έχω λέει 1,5 εκατομμύριο, θα σου τα δώσω, αλλά θέλω λέει εσεί η εκκλησία να μου δίνετε ένα ενάμιση χιλιάρι το μήνα, για να μπορώ να τρώω κάτι Συμφωνάτε? Συμφωνάμε Και πήγε λέει και πρόσεξε Δεν το πείσε κανέναν, ναι Δεν μου βάλεις το όνομα, είδατε, κάνω μία εικόνα δώρο Κάτω, ε, όνομα, όνομα, όνομα, όνομα, όνομα, δωρεά, δωρεά, δωρεά, δωρεά Μια εικονα δωρο κατω ονομα ονομα ονομα ονομα δωρεα δωρεα δωρεα δωρεα μια καρεκλα πηγε στην εκκλησία σπουδαία, τα μπρόκονα 10.000 πόσο κάνει με μια καρέκλα? Μια καρέκλα πόσο κάνει μου, ρε! Και πας και κολλάς την ετικέτα σου από πίσω. Πήγα σε μια εκκλησία και ντράπηκα, ντράπηκα, ντράπηκα. 100 σε 100 ετικέτας από πίσω. Μα ούτε ένας! Ούτε ένας! Πόσο κάνει με μια καρέκλα? 5, 6, 7, 8, 10 ευρώ πόσο κάνει. Σπουδαία τα μπρόκορα. Η ετικέτα περισσότερο κοστίζει από την καρέκλα. Λες και έκανε τι έκανε. Και έφτιαξε λέει το τέμπλο της Εκκλησίας. Το έφτιαξε. Και είχε δεσμεύσει με όρκους βαρύτατους και τον παπά και τους επίτροπους που έπρεπε να το ξέρουν οπωσδήποτε για να τις δίνουν το 1,5 χιλιάρικο το μήνα τους είχε βάλει όρκο βαρύτατο λέει προσέχτε μην το μάθει κανείς θα πέσει φωτιά και θα σας κάψει και του είπε του παπά λέει του του επιτρόπους σου μπροστά στην εικόνα του Χριστού και με βαριά αναθέματα θα τους απαγορεύσεις να βγουν να βγάλουν λέξη ότι εγώ πρόσφερα αυτά τα λεφτά και τώρα λέει παππούλη του λέει πάω στην εκκλησία εκείνη και χαίρεται η καρδιά μου και κλαίω και λέω «Θεέ μου, ε, ας δεις ότι κάτι έδωσα κι εγώ για το ναό σου». Βλέπεις, βλέπεις, αυτός είναι ο μακάριος. Ευτυχής, ευτυχής αυτός είναι. Ευτυχής που ξέρει εκείνος που ξέρει να μιμείται τον Κύριο, να γίνεται φτωχός εδώ για να γίνει πλούσιο στην άλλη ζωή και σοφίσθητε» θες να γίνει σοφός, Η τι λέει θες να γίνεις σοφός γιατί σοφή δεν είναι εκείνη οι οποίοι μάθανε γλώσσες σοφή δεν είναι εκείνοι που πήραν πτυχία σοφή δεν είναι εκείνοι οι οποίοι η οποία πήγαν στις σχολές, τα πανεπιστήμια τα διαστρεβλωτήρια όπως τα λέω εγώ πολλέ φορές δεν είναι αυτή η σοφή Είδες τι λέει εκεί στου χαιρετισμού. χαίρε λέει των Αλλιέων, των Αθηναίων, τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των, των Αλλιέων, τας Αγίνας πληρούσα, είδες τι λέει, τους κατετρόπωσες λέει, τους Αθηναίους, τους σοφούς, διέσπασες τας πλοκάς, τα σοφίσματα, Ο κύριο του σοφού. Ποιο είναι, ποιος είναι, ποιος είναι ο σοφός άκουε παιδεία και σοφή σου, λέει εδώ, ακούσατε παιδεία και σοφίστητε είστε. Δεν θα είσαι Να πάρε την εγγραφή και την καινή διαθήκη και την παλαιά διαθήκη και θα δεις πως γίνεσαι σοφός Να τη διαβάσει, όχι να τη διαβάσει, να τη μελετήσει. Να εντρυφήσει. σε έχω πει, δεν σα έχω πει. Εδώ κάποτε, εδώ, εδώ, σε τούτη την αίθουσα, εδώ, εδώ, κάποτε, κάποτε. Όταν πρωτοαρχήσαμε, ερχόταν ένας γέρος εδώ, ένας γέρος. Πέθανε, αιωνία του η Πέθανε. Πήγαινα στο δωματιό του και τον ξομολόγαγα. Και δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήξερε γράμματα. Και όταν μπήκα κάποια μέρα, για πρώτη φορά μπήκα στο, στο δωματιό του τον είδα που είχε επάνω σε ένα αναλόγιο είχε ανοίξει την Αγία Γραφή και διάβασε. Του λέω, βρε κύριε Αλέξανδρε αφού πέθανε μπορείτε να μάθετε το όνομά του και πιθανόν πολλιά το ξέρετε. Βρε κύριε Αλέξανδρε του λέω, εγώ λέω ξέρω για σένα ότι δεν ξέρει γράμματα. Πράγματι μου λέει Πάτε ματι δεν ξέρω γράμματα τη σύνταξη μου φέρνει ο, ο, ο ταχυδρόμος και μου παίρνει το χέρι και αυτός μου γράφει το όνομά μου παίρνει, εγώ κρατάω το στυλό και εκείνος μου γράφει το όνομά μου δεν ξέρω τι να το γράψω και τότε του λέω πως διαβάζεις Αγία Γραφή α μου λέει εδώ ο πάτερ μου, μου λέει είναι το θαύμα γράμματα δεν ξέρω αλλά παρακάλεσα τον Κύριο όταν γύρισα λέει από την κοσμική μου τη ζωή παρακάλεσα τον Κύριο να διαβάσω την Αγία και εγώ που δεν ήξερα πού θα πάνε τέσσερα και δεν ήξερα να βάλω την υπογραφή μου μόλις άνοιξα ανοίγω την Αγία Γραφή, διαβάζω παππού εξηγήστε το όμως είσαι διαβάζω και όχι μόνο διάβαζε αλλά και εξηγούσε και δύσκολα πορεία Είδε τι σημαίνει σοφίστητε. Αυτό σημαίνει σοφίστητε. Να μην ξέρεις γράμματα και να διαβάζεις την εγγραφή. Ποιο να το πιστέψει αυτό. Ποιο να το πιστέψει αυτό. Σε ποιο να βγει να το πεις αυτό το πράγμα και να το πιστέψει. Κι όμω το πνεύμα του Άγιον είναι στρέβο. Όπου θέλει πνί. Το πνεύμα του Άγιον δεν είπε ο κύριο. Το πνεύμα του άγιο όπου θέλει λέει μπορεί να αναπνέει. Όπου θέλει. Μέσα στο ένα γράμματο και αν κάνει γραμματισμένο όπω έκανε τους, τους, τους 12 αποστόλους. Θέ να σοφιστείς, θέ να γίνει σοφό. Θέλει να γίνει σοφός Άκουε, παιδεία. Διάβασε την αγία γραφή. Και μη αποφραγείτε, πρόσεξε λέει. Μην κλείσει τα αυτιά σου στην αγία γραφή. Μην τα πουλώσει τα αυτιά σου. Εσεί εδώ είσαστε μακάρι. Εδώ που έρχεστε είστε μακάρι. Γιατί τα Γιατί έχετε δεδομένα τα αυτιά σας Αυτό θα σα το χρεώσει ο κύριο μετά αλλήμωνο και τρισαλλήμωνο σε αυτούς που κάθονται εδώ γύρω και βλέπουν τηλεόραση τώρα δίπλα κοιτά κοιλάει το ποταμάκι το δροσερό νερό του Λόγου του Θεού και αυτοί κάθονται και τρώνε τη σαβούρα της τηλεόρασης και όλο το, βρω, το βρωμερό νερό τον οχετό που βγάζει τη τηλεόραση Μακάριος σανίλ. Ποιος είναι ο Μακάριος, ποιος είναι ο ευτυχής, ο ευτυχής άνθρωπος, ποιος είναι. Ε, Δέκα λεπτά μου δίνετε. Άιτε να το κάνουμε ένα τέταρτο, το πολύ. Μέχρι μισή ώρα. Μισή ώρα, εντάξει. Καλά, καλά, καλά, καλά. καλά. Λιγότερο, λιγότερο. Εντάξει, εντάξει. Κάμια ώρα. Λοιπόν. Μακάριος Ανύρ ως εισακούσε τέταρτο. Μακάριος αν ήρθου, ποιος είναι ο μακάριος άνθρωπος, εκείνος λέει που θα με ακούσει θα τεντώσει τα φτάκια, να ακούσει λόγο Κυρίου. Εσείς δηλαδή εδώ, εσύ που ξέρεις ότι γίνεται κήρυγμα και αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις το σπίτι σου, αφήνεις την καλοπερασή σου, αφήνεις, αφήνεις την αναπαυσή σου μπορούσες να κάθεις εξάπλα και να πεις να άλλη μια ώρα λέειν ο Κύριος θα το χρεώ να το αυτό θα με ρε θα με θυμηθείτε αλλά τότε που θα με θυμηθείτε θα είναι αργά θα με θυμηθείτε και μακάρι εσείς να έχετε πιστέψει στα λόγια του Κυρίου, που βγαίνουν από το στόμα να τα έχετε πιστέψει και να τα έχετε αποδειχτεί θα με θυμηθείτε θα ειδείτε τι κερδίσατε όταν θα φύγει η ψυχή σας από εδώ τότε θα είδεις τι με τη μια αυτή η ώρα που ερχόσουνα και τη θυσίαζες προς δόξαν Θεού Μακάριος Ανήρ όσοι ακούσετε μου μακάριος αυτός που ακούει τα λόγια μου και μακάριος άνθρωπος θα σε μας δού φυλάξει Αγρυπνών επεμεστήρες καθημέραν. Εδώ θέλει λίγο ψάξιμο. Μακάριος λέει εκείνος ο οποίος θα φυλάσει τον νόμο μου και θα αγρυπνεί. Θα αγρυπνεί, θα αγρυπνεί, θα αγρυπνεί, θα αγρυπνεί. Πού, πού, στις πόρτες λέει, στις πόρτες μου, στις πόρτες μου θα αγρυπνεί, στις πόρτες μου, ποιες είναι οι πόρτες του Θεού. Η πόρτα της Εκκλησίας Τα αγρυπνή Δεν πρέπει να πας στην Εκκλησία Την τρίτη την καμπάνα Και την τέταρτη την καμπάνα Και την πέμπτη την καμπάνα Και την έκτη την καμπάνα Και μετά το πιστεύω και μετά το πατεριμό Αγρυπνόν αγρυπνών, τι σημαίνει αγρυπνών, θα σηκωθείς από νύχτα και θα πας απέξω από την εκκλησία και θα περιμένεις βρέξει χιονίσει μέχρι να πάει ο παπάς να σου ανοίξει την πόρτα και θα αγρυπνείς εκεί και θα ξερωσταλιά αν τον αγαπάς τον Κύριο αν τον αγαπάς αν τον αγαπάς θα ήθελα να σας πω κάτι, θα σας σκανδαλίσω. Δεν πειράζει, μεγάλη είσαστε, δεν σας σκανδαλίζω. Να σας πω κάτι. Μου έλεγε κάποιος διεφθαρμένος, που είχε έρθει η εξομολόγηση και είχε αλλάξει πλέον δρόμο, ξέρετε τι μου έλεγε. Όταν πήγε να λέει στις Ανήθικες, κάποτε, πήγε να λέει κανά δύο ώρες πριν ανοίξει το σπίτι και περίμενα να Να είμαι ο πρώτο που θα μπω. Τ' ακούτε. Τ' ακούτε. Για φαντάσου. Αυτό να το κάναμε εμείς στις πόρτες του κυρίου μας Ξέρει τι λέει ο Δαβίδ Άνοιξε. Άνοιξε. Άνοιξε. Τον 85 ψαλμό. Τον 85. Αυτό που διαβάζουμε στην ενάτη ώρα, όσοι διαβάζετε, αυτό που διαβάζουμε στην ενάτη ώρα, τι λέει? Εξελεξάμειν, εξελεξάμειν. Προτιμούσα δηλαδή, προτιμούσα παραριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή γίνμε εν να αμαρτωλών. Προτιμούσα να είμαι παραπεταμένος. Ποιος το λέει? Ο βασιλιάς το λέει αυτό. Βασιλιά ο Δαμύρ. Προτιμούσα να είμαι παραπεταμένο! σε μια άκρη της εκκλησίας λέει, σε μια άκρη, όχι να είσαι στην πρώτη θέση σε μια άκρη κάτω κάτω στη γωνιά, να περνάει ο κόσμος και να σε φτύνει να σε κλωτσάει προτιμούσα να είμαι εκεί κάτω παραπεταμένος παρά να είμαι στα σκηνώματα των αμαρτωλών εκεί που μένουν οι αμαρτωλοί βλέπεις, βλέπεις πόσα λέει η Αγία Γραφή. Και βγαίνουν τα μοντέρνα, τα θεολογάκια στα παράθυρα, στα παράθυρα της τηλεόρασης. Έγιναν όλοι, έγιναν αστέρες, στάρ της τηλεόρασης, έγιναν και παπάδες δυστυχώς και βγαίνουν. Και ένα σωρό σαχλαμάρες. Ένα σωρό σαχλαμάρες. Ένα σωρό, ένα σωρό αντιδιοντολογικά, αντίχρηστα μηνύματα. Αντίχρηστα. Εγάρεξο δίμου, εξοδί ζωή. Όταν λέει, Εγώ θα ανοίξω την πόρτα για να βγει, τότε θα βγει για να απολαύσει τη ζωή. Τότε, πότε θα ανοίξει η πόρτα, Ποια πόρτα, Ποια είναι αυτή η πόρτα. Η πόρτα που σου ανοίγει ο Θεό για να βγει. Ποια είναι αυτή η πόρτα, η πόρτα, ποια είναι η πόρτα, Η πόρτα, η πόρτα, η πόρτα είναι η ώρα του θανάτου. Εκεί που ανοίγει ο κύριο, ανοίγει και παίρνει την ψυχή του ανθρώπου. Αν κατά Θεό, μη φοβάσαι. Μη σε τρομάζει ο Θεό. Μη σκέφτεσαι τα εγκόσμια, μη σκέφτεσαι τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τι θα γίνουν τα εγγόνια μου, γιατί ξέρετε αυτά είναι εγωιστικά πράγματα. Και το συζητούσα κάποτε με ένα βαπούλη και γελάγαμε. Μου λέει, ρε οι υγριές λέει, νομίζουνε λέει ότι είναι το κέντρο της ανθρωπότητας, ρε, γιατί του λέω πάτερ μου. Δεν ακού τι λένε, και τι θα γίνω εγώ με πεθάνει, τι θα γίνουν οι γύρω μαμα πεθάνω εγώ, και τι θα γίνουν τα παιδιά μα, και τι θα γίνουν τα εγόρια μου μωρε, μωρε, άσε να δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρει ότι πώ τι θα γίνει. Εσύ είσαι το κέντρο τη ανθρωπότο, εσύ θα σώσει τα παιδιά σου και εσένα σωστά η κόσμο σήδα με τι κάνει, τόσα χρόνια που ζεις. τι θα γίνω εγώ, τι θα γίνει ο κόσμος, τι θα γίνουν τα παιδιά μου και τι θα γίνει το σπίτι μου, άμα πεθάνω εγώ πάει ρημαδιό, μωρέ ποιο ρημαδιό μωρέ τόσο, τόσο μυαλό έχουνε, τόσο μυαλό έχουν στο μυαλό τους, το κεφάλι τους δεν γίνεται τίποτα μη φοβάσαι. εγάρε εξωδή μου έξω ζωής κοίταξε να είσαι κοντά στον Κύριο κοίταξε να είσαι κοντά στον Κύριο να φυλάς αυτά που είπε ο Κύριος και λέει εδώ ο Κύριος και μη φοβάσαι. Αποδεσμεύσου από όλα τα εγκόσμια πράγματα. Αποδεσμεύσου. Αποδεσμεύσου. Αποδεσμεύσου. Όλους να τους αγαπάς. Αλλά να είσαι και αποδεσμευμένος. Και όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξει ο Κύριος την πόρτα για να σε βγάλει εις έξοδον ζωής να σε πάρει στην βασιλεία του να μην είναι τίποτα αυτό που θα σε κρατάει δεμένο εδώ κοντά και η ψυχή σου να μένει εδώ κρατημένη εδώ στα επίγεια πράγματα τίποτα ήρθε η ώρα μην απελεύσομαι εις τα του Κυρίου τώρα πάω στον τον παράδεισο της τρυφής. πάρε με Κύριε κοντά σου τι άλλο να ποθεί ο άνθρωπος τι άλλο να επιθυμεί στη ζωή του τι να τα κάνεις όλα τα άλλα Εγώ εξοδή μου Έξοδη ζωής Και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου Ήδες τι λέει Γιατί δεν είναι μόνο έξοδος ζωής Δεν είναι μόνο ότι αν αγάπησε τον Κύριο θα πας κοντά Του Αλλά λέει και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου Τι σημαίνει αυτό Ο Κύριος λέει έχει ετοιμαστεί με την καλή Του θέληση να σου δώσει αυτά που έχει υποσχεθεί τι έχει υποσχεθεί μισθών μισθών παρότι ο Κύριος σε βοήθησε να κάνεις ό,τι καλό έκανες αυτή τη ζωή έρχεται πάλι ο Κύριος στο τέλος και να σε πληρώσει από πάνω και να σε πληρώσει και από πάνω Και ετοιμάζεται θέλησης, Παναχύριο. Ετοιμάζει ο Κύριος το μισθό σου τώρα. Το μισθό σου. Θα σε πληρώσει ο Κύριος. Για ό,τι με, με τη χάρη του εμπόρεσες να πραγματοποιήσεις εδώ σε αυτή τη ζωή. Βάρεις μισθό. Είδες πως κάνεις όταν έρχεται η ώρα για τη σύνταξη. Είδες πως κάνει ο υπάλληλος, ο δημόσιος, όταν έρχεται η ώρα να πληρωθεί. Ε, τρέχει. Έχω δει και γέροντες. Να περμένω από την τράπεζα! Όχι από την τράπεζα, από τι 4, από τι 5, από τι 3 το σκαμνάκι! Και όχι από την τράπεζα! Να μπει πρώτος να πάρει τη σύνταξη. Να μπει πρώτη. Για τούτα τα λεφτά. Για εκείνα. Για εκείνο το μισθό. Για εκείνο το μισθό. Που είναι η λαχτάρα σου. Που είναι η λαχτάρα σου για εκείνο το μισθό. Το μισθό το ουρα... Όχι τώρα πάμε και στο πικρό Στο πικρό να τελειώνομαι Ιδε αμαρτάνονται εσείς εμέ Ασεβούσιν εις τα σε αυτόν ψυχάς Να τι λέει Παρεδίασες τον νόμο του Κυρίου Αμάρτησες εσείς τον Θεό Λέει ο Κύριος εμένα παιδάκι μου Κακό δε μου κάνεις. Την ψυχή σου κατεδίκασες Ασεβούσε ίστα σε αυτόν ψυχάς του Θεού δεν του κάνεις τίποτα το ότι παρεβίασες, κατεπάτησες, κατεπάτησα εμόλυνα τον νόμο του Κυρίου κακό των Θεών δεν του έκανα την ψυχή μου κατεδίκασα η ψυχή μου θα υποφέρει αυτή θα είναι η καταδικασμένη μεθάβριο και οι μισούντες με αγαπώσοι θάνατον και όσοι λέει ο Κύριος με μισούν και με αποστρέφονται και ακούνε λόγο Κυρίου και στρίβουν και δεν θέλουν να κάτσουν να ακούσουν αυτοί τι αγαπούν, αγαπούν τον ψυχικό θάνατο αυτοί πηγαίνουν με τα ιστον χώρον, χώρο της κολάσεως εκεί που δεν υπάρχει φως Θεού εκεί που δεν υπάρχει παρουσία Θεού εκεί που κυριαρχούν οι δαίμονες εκεί που υπάρχει το σκότος εκεί που υπάρχει ο ατελείωτος θάνατος το το μαρτύριο της κολάσεως αυτό θελήσαμε ο Θεος να φυλάει να μην το θελήσουμε ποτέ και να μην βρεθούμε ποτέ εκεί αλλά όσοι θα βρεθούν όσοι θα βρεθούν ο Θεός να μας φυλάει και πάλι κανείς να μην βρεθεί αλλά όσοι θα βρεθούν θα βρεθούν διότι αυτοί το θέλησαν, διότι αυτοί αγάπησαν τον θάνατο, διότι αυτοί απεστράφησαν τον Θεό, διότι αυτοί εγύρισαν την πλάτη του στο Θεό, διότι αυτοί δεν ήθελαν να έχουν καμία παρτίδα και σχέση με τον Θεό. Ήρθε ο Θεό να μα φυλάξει, αγαπητοί μου αδερφοί, από τέτοιο κακό και να αξιωθούμε φυσικά τη αιωνίου ζωή και μακαριότητα, την οποία εύχομαι σε όλου σα και εσεί να εύχεστε για μένα των αμαρτωλόν Χριστό